<laughs> Σας προειδάσαμε <laughs> ότι αντιμετωπίζουμε σήμερα σοβαρά τεχνικά προβλήματα, το διαπιστώσατε οι ίδιοι και τι έλεγα. Εγώ έλεγα... έχω να πω ότι δηλαδή, δεν φταίγαμε, εμείς πάθατε για το πηρεύμα. <laughs> <laughs> ναι, τέλος πάντων το αντιπαρερχόμεθα. Ε, αυτό που έλεγα είναι ότι ε, κάνει τα διάφορα tour του ο κύριο Καμένο ε, απλά στρωθοκαμιλίζει, δεν βλέπει ούτε αυτός, ούτε υπόλοιποι του συναπιού του ότι αυτή τη στιγμή έχουμε την ελληνική κοινωνία ε, να προσπαθεί να ανταπεξέλθει σε όλες αυτές τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια και αυτές όλο ένα και εντείνονται. Ε, συνδράμει παράλληλα ε, ανθρώπους κατατρεγμένους που έχουν ξεριζωθεί από τον τόπο τους, ε, τους πρόσφυγες, τους ήριους και τους άλλους μετανάστε κλπ. Και όπω έλεγε και ο παπάζογλου, και το λέγαμε πριν με τον Ισημερινό στην προηγούμενη εκπομπή, είναι οι πρόσφυγε οι άνθρωποι που έχουν έρθει εδώ και είμαστε και εμεί οι πρόσφυγες πρόσφυγε στη χώρα μα. Ένα διαφορετικό είδο προσφυγιά βέβαια βιώνουμε, αλλά και ο παπάζογλου το έλεγε πριν. Ότι Αχ, Ελλάδα σε αγαπώ που με έμαθε να μη σε υπομένω, ή mm -hmm. ε, Έλληνα-Ελληνο ξεχνά εκεί στο Σικάγο. Ε, οπότε εντάξει, μην σταθούμε πολύ στον καμένο. Θα να το κλείσουμε. Τον καμένο. Τα του καμένο, ναι, ναι, με κούρασε. Α μιλήσουμε για κάτι άλλο. Το κλείνει μόνο μα, δηλαδή. έτσι κι Α μιλήσουμε για κάτι πιο ευχάριστο. Κάτι διαφορετικό, δεν ξέρω. Ευχαριστώ. Α πάμε, πάμε στο Βέλγιο, λοιπόν. <laughs> Χαρά. <laughs> ε, είναι η νούμερο ένα είδησε, ναι. αυτό το οποίο έγινε στο Βέλγιο. Και λογικό είναι η νούμερο ένα είδηση γιατί πέθανε πολλού κόρου από αυτό που έγινε στο Βέλγιο. Δόθηκε ευκαιρία σε όλου του δολοφόνου των λαών. Από τον Ολάντ μέχρι μέχρι οποιονδήποτε να βγουν και να δείξουν την αλληλεγγύη τους στον <laughs> λαό του Βελγίου. Ε, μια ωραία γελεογραφία που είδα ήταν ο Ολάντ, Μέρκελ, ο Ομπάμα. Π.χ., το ίδιο. Συναφιό, καλύ, ναι. Σαν καναπέ που βλέπαν την επίθεση στο Βέλγιο. Τρέγανε κόλυβα. Όχι, είχαν το στόμα ανοιχτό και λέγανε: Χει σκοτώνουν οι ανθρώπους με το όπλο εμεί δίνουμε. Πολύ, πολύ αυτά. Πολύ και μετά όλοι τρέχουν να δώσουν τα νασιακτητήριά τους, αφού επλύσανε ίδιοι δηλαδή, τους, τους δολοφόνους. Ε, και τυχαίνει, εντωμεταξύ, η οποία σε αυτή στο Βέλγιο να γίνεται λίγες μέρες πριν από τη σημερινή μέρα, η οποία σημερινή μέρα είναι η επέτειος, επέτειος τέλος πάντων, της εισβολής του Νάτος στη Γιουγκοσλαδέα. Σαν σήμερα, ε, πριν κοντά από 15, 15 χρόνια, 15 χρόνια τελώς, πριν κοντά, ε, δόθηκε το OK από τον ΝΑΤΟ, ούτως ώστε οι Αμερικάνοι με συνδρομή κυρίως το, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως τη, του Γερμανικού στρατού να βομβαρδίσουν την Γιουγκοσλαδία με τα γνωστά αποτελέσματα, το διαμελισμό της Γιουγκοσλαδίας και ό,τι ακολούθησε μετά από αυτό. Ε, Όσον αφορά το θέμα του βομβαρδισμού της Γιουγκοσλαβείας, έχω εδώ μπροστά μου μερικά αποσπάσματα, τα οποία τα βρήκα από ένα άρθρο στο site Atechnos.gr at Τώρα μερικά στοιχεία για την Γιουγκοσλαβεία, γιατί με αφορμούν την Γιουγκοσλαβεία που τότε ουσιαστικά έγινε ένα έναυσμα που έδειχνε το νατο. Με την παραμικρή αφορμή, χωρί πλέον να συντρέχει ο παλαιό οποίο κίνδυνο, όπω ήταν στον πόλεμο τη Κορέα και όλα αυτά, mm -hmm. μπορούσε να εισβάλλει σε χώρε, απλά δεν θεωρούσε τα, τα καθεστώτα του αυτά αρχικά. Για να βοηθήσει ειδρυξ... να το λαό, δηλαδή. Ναι, ναι. Για να ξεποτωθεί το λαό στα αυτά αρχικά καθεστώτα. Ακριβώ, αυτό έκανε. Και όλο το χρόνο τη εκπομπή ήταν ένα ανθρωπικό σώμα. Εννοούμε ότι δεν θέλουν άνθρωποι. Α το κάνουμε. Εννοούμε. Μια γραφιά. Την... Ε, τότε η πρόφαση για να δείτε το Νάτος στην Κουσλαβία ήταν ε, η, μειονότητα, ε, Κόσοβο, η μειονότητα στο Κόσοβο ότι η στο Κόσοβο υπέφερε το ότι το καθεστώς τότε του Μιλώσεβ στρεφόταν στρεφότανε κατά τη συγκεκριμένη μειονότητας. Για να δούμε όμως μερικά άλλα στοιχεία. Ο πρώην Διευθυντής επικοινωνία του Αμερικανικού αναπληρωτή πληρωτή Υπουργού Εξωτερικών Τάλμπορτ ο Τσάκ Νόρις, Τζον Νόρι, ακόμα και εγώ, έναν τόσο ανοιχτό, αναφέρει τα εξή: Η πορεία τη κοινότητα των Δυτικών Δημοκρατιών αποδεικνύει γιατί η Ιουγκοσλαβία του Μιλόσεβιτ αποτελούσε αναχρονισμό στο διεθνέ πεδίο. Ενώ τα έθνη σε ολόκληρη την περιοχή επιβίωκαν να μεταρρυθμίσουν τι οικονομίε του, να αμβλύνουν τι εθνικέ εντάσει και να διευρύνουν την κοινωνία των πολιτών, το Βελιγράδι συνέχισε να κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση. Δεν πρέπει λοιπόν να απορρεί κανεί για το γεγονό ότι το ΝΑΤΟ και η Ιουγκοσλαβία τέθηκαν σε τροχιά σύγκρουση. Ήταν η αντίσταση τη Ιουγκοσλαβία σε ευρύτερε τάσει των πολιτικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων, όχι η καταπίεση των Αλβανών του Κωσυφοπεδίου αυτό που εξηγεί καλύτερα του λόγου του πολέμου του ΝΑΤΟ. Δεν θέλανε να μεταρρυθμιστούν, δηλαδή. Οι... Αρνούνταν, αρνούνταν να κάνουν βήματα προ την ανάπτυξη. Οι Αλεύριοι Ιουγκοσλάβοι. Τώρα ένα άλλο στοιχείο από την ανθρωπιστική δράση του Νάτο του Ιουγκοδηλαβέα. Υπολογίζεται ότι στη μεταμιλώσεβε τη εποχή, από το 2000 μέχρι το 2009 έλαβαν χώρα περισσότερες από 1.800 ιδιωτικοποιήσεις κρατικής περιουσίας και επιχειρήσεων, η πλειοψηφία της σέρβικης βιομηχανίας μετάλλου έχει περάσει στις Αμερικάνικα χέρια, ενώ η εθνική αυτοκίνητο βιομηχανία, ζάσταδα, εξαγοράστηκε από τον Ιταλικό κολοσσό Ιατ. Μάλιστα, πολύ ωραία. Εντάξει, και τι δεν περνάνε καλά τώρα εκεί, δεν είναι εύκολο. Πιστεύω, ναι. Εγώ νομίζω ναι. με χρυσά κουτάλια βρω. Μόνο με κουτάλια. χρυσά κουτάλια. Αμμό. Μη σκοτρώνε χρυσά κουτάλια. Μπορεί, μπορεί, ναι. Σύμφωνα με τον Καναδό Οικονομολόγο Διευθυντή του Κέντρου Ερευνών για την Παγκοσμιοποίηση, Μισελ Χοσουντόφσκι. Είναι αυτό. Χοσουντόφσκι. Όχι, okay. όχι. Yeah. Ε, Καναδό Οικονομολόγο διευθυντή, διευθυντή του Κέντρου Ερευνών για την Παγκοσμιοποίηση. <laughs> Α, μάλιστα. <laughs> ναι. Ε, το βούνι του και η Παγκόσμια Τράπεζα είχαν ήδη πριν την Ατοϊκή Επέμβαση εκπονήσει σχετικό σχέδιο οικονομικής ανασυγκρότησης. Γιατί νυχτερινές, αυτοί είχανε φαντασιωθεί, τι θέλαν. είχανε φανταστεί είχανε Δεν όραμα, ξέρω. ε βέβαια και γι' αυτό το πέτυχαν τόλος Ναι, και το τελευταίο, ωραίο 15 τόνους εμπλουτισμένου ουρανίου που οι Νατοϊκές δυνάμεις σκόρπισαν στη Σερβική επικράτεια πρόκειται για ραδιενεργό απεπλουτισμένο ουράνιο που πρωτοχρησιμοποίησε τον Άτος Ιουγκοσλαβία και το οποίο ευθύνεται για τη ραγδαία μετά τον Εντελιά αύξηση τον ποσοστό ασθενειών που σχετίζονται με καρκίνο, λευχαιμία και ε, γενετικέ δυσμορφίε σε λαιουνά. Κάτι που προετοιμάσαμε το τέταρτο γιατί <συμίχε> με τα μεταρρυθμίζει, γιατί το... είναι για ανάπτυξη. Δηλαδή, αν αδερφήσει και λίγο γράμμα, πώ θα γίνει, να και τον ισοπληθισμό τη χώρα. Πότε <συμίχε> μπορούμε <συμίχε> να πούμε τυχεροί είμαστε <συμίχε> εδώ πέρα. Κάτι με τοσου καρκίνους καρκίνου, βέβαια γύρω-γύρω δεν γύρω, λε και τύχει. <συμίχε> δεν είμαστε. <υπάς, συμίχε> Καμιά φορά πρέπει να σα πω κάτι και μια πληροφορία που έχω. Ότι στην Θεσσαλονίκη έχει εγκατασταθεί <συμίχε> <συμίχε> μια δανέζικη ή την Ιλλανδική εταιρεία η οποία αυτή ε, είναι μία εταιρεία με φαρμακευτικά, ορμόνες και και επειδή πάρα πολλά παιδιά στην πόρια Ελλάδα έχουν πρόβλημα αναπτυξιακό αυτοί καταλαβαίνουν ότι έχουν κατασταθεί εκεί και όλα αυτά ε, ήρθαν μετά βέβαια από τους μαμπαρτισμούς στην Ινδοσλαβία. Το αναπτυξιακό πρόβλημα δηλαδή, μπορεί να έχουν ναι. τα παιδιά στην ουράνας. Είναι της... πολύ ουράνα, σημανό.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 Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι όπω επενέβησαν στην Ιγκοσλαβία, στη συνέχεια επενέβησαν στο Ιράκ, επενέβησαν στο Αφγανιστάν, επενέ... επενέβησαν παντού στον κόσμο όπου, όπου του βούσταρε. Είτε με στρατό, είτε με οικονομικέ φυξίε όπω επενέβησαν στην Βενεζουέλα, ή στην Κούβα ή στην Ελλάδα πρόσφατα. Όπου του βούσταρε λοιπόν στον πλανήτη. Όχι βρε, αποτελούσαν απειλή τώρα αυτά τα κράτη που έλεγε στη θέση. Ε, βέβαια, μα Έπρεπε να αναλάβουν τα Ηνωμένα Έθνη να την κατάσταση. Για να σώσουν του λαού του βέβαια. Να πείτε και για τους γιατρού χωρίς σύνορα στην Ιούγκορ δηλαδή. Τι να πούμε για εμάς μας. Ούτε διακορίστηκαν οι δική μας, να θυμάστε. Αυτοί είχαν πάει στην ε, ε, Αλβανία και μάζευαν εκεί τους πρόσφυγες που φεύγανε τους Αλβανούς πρόσφυγες. Ναι. Ε, οι δικοί μας λοιπόν, οι γιατροί χωρίς σύνορα, αποφάσισαν να πάνε στην Σερβία γιατί είπαν ότι δεν μπορεί να είμαστε μόνο εδώ και να βοηθάμε γιατί αυτοί οι άνθρωποι και να ανάγκη. Mm -hmm. Ε, θυμάστε που βγαίνανε ο κόσμο στι γέφυρε και τα λοιπά, τι γινόταν, χαμόζημα, έτσι. Λοιπόν, εκτό του ότι του βομβάρτισαν στον δρόμο, του δικού μα, χωρίς να του χτυπήσουν, μόνο για εκφοβισμό μάλλον, του τους, τους γιατρού χωρί σύνορα, του δικού μα, παρόλο που είχαν σταυρού από πάνω στα αυτοκίνητα του Ερυθρού Σταυρού, να, να, να. παρόλο που είχαν ειδοποιήσει, είχαν πει ποια πορεία ακολουθήσουν, ποια ώρα θα ταξιδέψουν κτλ., τα αυτά τα γνώριζε το ΝΑΤΟ. Παρ' όλα αυτά βομβάρτισαν ακριβώ δίπλα του, σα παναγκάστηκαν εάν αυτοκίνητα, λοιπόν. Και μετά διαχώρησαν. Οι άλλοι του είπαν: Δεν θα πάτε, και έτσι οι δικοί μα γιατροί χωρί σύνορα διαχώρησαν τη θέση του. Ο αρχηγό τώρα των γιατρών χωρί δεν ξέρω αν λέγεται πρόεδρο, ο αρχηγό, ο επικεφαλή των γιατρών χωρί ήταν Γάλλος, Γιατί αυτό το ξεκίνησε από του Γάλλου, δεν ξέρω. Mm -hmm. Λοιπόν, αυτό δεν είχαν ακόμη συγγύσει οι βομβαρδισμοί και ήταν ο εκπρόσωπο τη Γαλλία στην Ιουγκοσλαβία για να στήσει το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, το οποίο το ανέλαβαν οι Γαλλικέντες, η Χράνης Φέλεχο. Α, μία ακόμα που χρησιμοποιηθεί. Και για τις δικαιόνες που υπάρχει και αυτά. Πολιτισμένα πράγματα. Η πολιτισμένη Ευρώπη μπορεί να σε καταστρέψει, αλλά μετά θα έρθει να σου φτιάξει τις υπόδομες, Γιατί είμαστε πολιτισμένοι και πάρα πόρα να Λοιπόν, εγώ σας χαιρετώ, εύχομαι καλή συνέχεια σου και καλή λευτεριά, παιδ και λόγω μέρας, αλλά και γενικώς το λέμε. Τις Αβραζής μέρας, εντάξει, ας πούμε. Μια εικόνα την οποία αξίζει να κρατήσουμε από την περίοδο της Ιγκοσλαβίας είναι η εικόνα των Σέρβων, οι οποίοι χορέυουνε σε χορούς την ώρα που γκρεμίζονται μια άλλη χώρα που αξίζει να θυμόμαστε είναι εκεί που όλο ο κόσμο και ο ελληνικό λαό και πρώτο ελληνικό λαό στην Ευρώπη έδειξε αλληλεγγύη του στο λαό τη Ιουγκοσλαβία μποϊκοτάροντα την επέμβαση του ΝΑΤΟ, mm -hmm. αλλάζοντα τι πινακίδε, τι τραμπέζε τη πινακίδα, το ΝΑΤΟ να χαθεί και να μην μπορέσει να καθυστερήσει mm -hmm. να φτάσει στη Ιουγκοσλαβία. Την είχε εκείνη στιγμή κάποια κουμάσια τη δημοσιογραφία, η οποία σήμερα κουμπιλάρει και κόμμα, ποταμού και διάφορα τέτοια. Ε, υπογράφαν υπέρ, τους της υπέρ τις του διαμενισμού τη Ιγκοσλαβία, υπέρ τη επέμβαση του ΝΑΤΟ στην Ιγκοσλαβία, υπέρ όλη τη αντισυφαγή η οποία έγινε, κάτι που ακόμα αξίζει να κρατήσουμε, γιατί είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι επιθυμιακά προώθησαν τον μνημόνιο, προώθησαν ό,τι έχει γίνει στην άγρια τελευταία χρόνια. Και κάτι τελευταίο που αξίζει να κρατήσουμε από όλο αυτό είναι ένα προβληματισμό το οποίο είναι η τρομοκράτη. Και γιατί οι αυτοί οι τρομοκράτε, προφανώς προφανώ είναι τρομοκράτες και συνελήφθησαν και είναι απάνθρωποι και είναι τέρατα, γιατί τα συγκεκριμένα τέρατα διαφέρουν από τα τέρατα τα το οποία του δημιούργησαν. Διαφέρουν δηλαδή από αυτού οι οποίοι σήμερα συλληπούνται, του Βέλγου. Ξέρετε τώρα το ποιο είναι τρομοκράτη και ποιο δεν είναι. Ε, η απάντηση αυτού του ερωτήματο εξαρτάται και από τη σκοπιά από την οποία βλέπει τα πράγματα, έτσι, αυτό το πρίσμα. Ε, όταν είσαι τώρα, α πούμε, ένα από του από πάνω, προφανώ και θα θεωρήσεις, ρε παιδί μου ότι κάποιοι από του από κάτω, ε, έχοντα προβεί σε ενέργειε ρε παιδί μου, βίε κλπ., είναι τρομοκράτε. Αν είσαι όμω από του καταπιεζόμενου, του από κάτω, ξέρει πολύ καλά την απάντηση, τη βιώνει καθημερινά. Και αν το δούμε και τιμολογικά, τρομοκρατία τι σημαίνει. Είναι σύνθετη λέξη, με συνθετικά πρώτο συνθετικό τη λέξη τρόμος και δεύτερο συνθετικό τη λέξη κράτος. Κράτος mm. στα αρχαία ελληνικά σημαίνει εξουσία. Άρα λοιπόν, αυτός που εξουσιάζει μέσω του τρόμου είναι ο τρομοκράτης. Δηλαδή, πολύ απλά τα πράγματα. Και αυτό το, το, το λέω απλά. Πολλές φορές δεν είναι απλό να πεις ότι κάτι είναι απλό, έτσι. Γιατί βιώνουμε την, για μια ακόμη φορά μια περίοδο που έχουμε επαφτίσει το... Το κρέα ψάρι, έτσι, η με τα λέπια και δεν συμμαζεύεται. Άρα, πολλέ φορές δεν είναι εύκολο ε, ο μέσος άνθρωπος να αντιληφθεί τι, και να απαντήσει τέτοια ερωτήματα. Δεν μην... μπορεί να είναι μπροστά στα μάτια, τροπίζει, μια αλήθεια. Να μην ξεχνάμε το ότι όταν οι Κούρδοι του ΠΚΚ πολεμούσαν τους τζιχαντιστές, η Δύση ονόμαζε τους, τους Κούρδους του ΠΚΚ. Ναι, τρομοκράτε ναι, και ναι, όχι ναι, ναι. τους τζιχαντιστές, ναι. την περίοδο εκεί ναι, γιατί οι τζιχαντιστές ήταν κάτως παιδιά. Ήταν παιδιά της Λύσης και είναι. Και όπω είναι και τώρα ο Άις, ας πούμε. Αυτό. Οπότε, αυτοί που δημιουργήσαν τέρατα, με άλλα δεδιαφέρουν και πολύ. Mm -hmm. Και με αυτή την ευχάριστη, άτσι, διαπίστωσε. Πάμε σε ένα τραγούδι, το οποίο είναι... Ε, α, αυτό είναι το Kama Jouar, τραγούδι των Nirvana, το οποίο έχει διασκευαστεί από Beppo Best and the Super Lounge Orchestra. Της οποία δεν μπορούμε πολύ. Δεν η «Σοφία Βέμπο» Η «Σοφία Βέμπο» η… Α, <laughs> Χαρματώθηκε, ευχαριστώ. φεύγω, πάω να εργαστώ. Ακόμα μπορώ να το κάνω. Είμαι από του τυχερού. Ε, οπότε θα σα χαιρετήσω. Ε, θα τα πούμε κατά πάσα πιθανότητα Κυριακή. Ε, δεν υποσχόμαστε τίποτα. Θα δούμε πώ θα βγει. Ε, και ξέρετε, εσεί σήμερα βγάλετε σημαίε στο μπαλγόνι, βγάλετε και μια σήκη, έτσι, με φόντο τη σημαία. Και από μετά βλέπω την ξανατηλίγεται και την ε, φτιάτε στο πατάρι σα. Και εντάξει, όλα καλά. <laughs> λοιπόν, τα φιλιά μου, Άντε και του χρόνου. Έλα, εδώ χαιρετούμε τον Βασιλίδη. Καλή ελευθερία. Άντε. Γεια <σένα> σα. <σένα> Εδώ είμαστε λοιπόν, ε, από δύο-ένα και εκεί που προσπαθούμε να τα συνδυάσουμε όλα, να τα κάνουμε όχι μια μάζα, αλλά ένα σχήμα από το οποίο μπορεί να βγάλει συμπεράσματα. Δηλαδή προσπαθούμε να αρπάξουμε από τη μία την αυριανή επέτειο τη ανεξαρτησία μα, τη 25η Μαρτίου, ε, με έναν προβληματισμό για το κατά πόσο αυτή η ανεξαρτησία ήρθε, για να πόσο ολοκληρώθηκε, για το πώ την αφήσανε και ποιοι δεν την αφήσανε. Να ολοκληρωθεί ε, σε συνδυασμό με έναν προβληματισμό για το χτύπημα το οποίο έγινε στο Βέλγιο. Για το ποιοι γεννάνε του τρομοκράτε, ποιοι θρέφουν τρομοκράτε και ποιοι μετά βγάζουν την ουρά του απ' έξω λέγοντα του άλλου τρομοκράτε, ενώ οι ίδιοι δεν αυτοπροσδιορίζονται και λογικό είναι ω τρομοκράτε. Και αναφέρομαι σε, σε αυτού σήμερα συλληπούνται το Βέλγιο. Ε, Μ' μοναδισμό τη Ιοκοσλαβία, ο οποίο ξεκίνησε σαν σήμερα κατόπιν από την Τουλή γενικού γραμματέα του Νάτο, κυβέρνηση Κλίντον, εδώ στη ε... Γερμανία, εδώ στη Γερμανία, γλώσσα αναγνάσα ενώ στην Ευρώπη, η Γερμανία του Σρέντερ να πρωτοστατεί την περίοδο εκείνη. Ε, Επίση ε, μια εισβολή του ΝΑΤΟ, η οποία και την εποχή εκείνη χρησιμοποίησε εκτρεμιστικέ οργανώσει, οι οποίε εκείνη αίσθησε ο του όσοι ανατρέψει. Το καθεστώ Μιλόσεβιτ ε, με πρόσχημα την αυταρχικότητά του εναντίον τη το, αλβανική μειονότητα του Κωσόβου. Τώρα το κατά πόσο ήταν αυταρχικό ο Μιλόσεβιτ, η κριτική μπορεί να ασκήσει ο καθένα τον το τι έκανε ο Μιλόσεβιτς, Το όλα αυτά είναι κάτι το οποίο μπορούν να συζητηθούν. Το θέμα είναι άλλο το ότι να αναρωτηθούμε αν ήταν τύρανο και αν υπάρχει ένα τυρανόμετρο που δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχει το ποιο ήταν τελικά τύρανο το καθεστώς αυτό ή το καθεστώς το οποίο ακολούθησα ή το καθεστώς τρομοκρατίας και βομβαρδισμών το οποίο επέβαλε το ΝΑΤΟ γιατί θα πει τυραννία τελικά ε, και επίσης να αναρωτηθούμε το ποιοι είναι και οι τύρανοι εδώ στην Ευρώπη δηλαδή είναι τύρανοι το κράτο, το Χαλιφάτο. Είναι, είναι εξτρεμιστές αυτοί οι αδελφοί μου μουσουλμάνοι, οι τσιχατιστές, ο Άισις ε, αυτοί που τους δύσανε, αυτοί που τους πήραν τα όπλα αυτοί οι οποίοι με πρόσχημα τον τζιχαντισμό, με πρόσχημα το, τον εξτρεμισμό ε, διογκώνουν, σπρώχνουν την εξτρεμιστική δεξιά, οι οποίοι κλείνουν τα σύνορα, οι οποίοι εγκλωβίζουν ανθρώπους να πλήγονται στην ειδωμένη Οι οποίοι όλα αυτά, ε, μήπως είναι οι ίδιε όψεις, οι δύο όψεις του ίδιου νομισμάτους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 Στην πώς να το πω, στην εκχώρηση δικαιωμάτων αυτού του τόπου ήταν τα καθεστώτα τα οποία μετά τον Εφήλιο αυτοπροσδιορίζονταν ως εθνικόφρονα. Τα καθεστώτα τα οποία πρωτοστάτησαν στην επιβολή του υπεραλισμού το 67-74 στη χώρα μας με τη δικτατορία των συνταγματαχών και ξεπούλησαν την Κύπρο είχαν επίση το χαρακτηρισμό του εθνικόφρονα. Και όλο αυτό με τι παρελάσεις, με το υπε... να προβάλλουμε τον πατριωτισμό μας, να θυμίσουμε. Ε, και επίση να θυμίσουμε ότι το σημερινό καθεστώ, το οποίο τολμάει να φέρνει και μάλιστα με αριστερό άλοφη, το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, το οποίο μετατρέπει την Ελλάδα σε χώρα σε επιστασία του ΝΑΤΟ, αύριο, θα καλέσει σε φιέστε, σε παρελάσει φιέστε, στι οποίε απαγορεύεται να πάει και ο πολίτη, δηλαδή, απαγορεύεται να πάει ο γονιό να φωτογραφήσει το παιδί του. Οπότε αυτό, άσχετα με τη γνώμη που μπορεί να έχει κανεί για την παρέλαση, τον τρόπο τον οποίο γίνεται η παρέλαση, το κατά πόσο ο τρόπος ο οποίος γίνεται είναι μιλταριστικός και όχι λαϊκό, ή ότι τη γνώμη μπορεί να έχει ο καθένα, το Ή ότι μια παρέλαση λαό από κάτω, κόσμο από κάτω, η οποία είναι μόνο με επισήμου, είναι μια παρέλαση φιέστε. Και το καθεστώς του Αλέξη Τσίπρα, ως γνήσιος συνεχιστής, του καθεστώτος Αμαρά, του καθεστώτο Παπαδήμου, του καθεστώτος Παπανδρέου, πέρα τη Σκυτάλη, με κάγκελα, με απαγορεύσεις, έχουν βρει και το άλοθη της επίθεση στο Βέλγιο. <Τι> το you το Τώρα, όσον αφορά τον τόρο, τον οποίο προκάλεσε η επιστολή του Υπουργού Παιδεία και στα σχολεία. Και για να μην πεταγόμαστε, φωνάζουμε, στεριάζουμε, δίνουμε και τροφή στον, ε, ε, στην ακροδεξιά ρητορική Είναι γεγονός ότι η επιστολή την οποία έστελε ο φίλης στα σχολεία Απτυχή συγκεκριμένες απόψεις Απτυχή απόψει τύπου κυρίας Ρεπούσε Απτυχή απ απόψει τύπου Αυτό γράφει η επιστολή του Η ίδρυση του ελληνικού έθνους το 1821 ε, Βέβαια το... Σύμφωνο τη Ανεξαρτησία, το οποίο αναφέραμε πριν, δεν μιλάει για ίδρυση ελληνικού έθνου, μιλάει για συνέχεια ελληνικού έθνους το οποίο ζούσε 400 χρόνια δουλεία. Προφανώ ο Φίλιπ έχει μια άλλη ιστορική άποψη, βέβαια δεν είναι ιστορικό και ο Φίλης συνηθίζει να έχει ιστορικέ απόψει για να τι προβάλλει για να τι επιτάσει ω υπουργό παιδεία, χωρί ο ίδιο να είναι ιστορικό, δεν είναι τίποτα άλλο παρά το αναμάθημα μια καραμέλα τύπου ρεπούση. <Τι> Και τέλος ε, μου προκάλεσε γέλιο όταν συνειδητοποίησα τον τρόπο τον οποίο διαχειρίστηκε χθε ο Αντένα, βλέπω το δελτίο ειδήσεων του κανάλιου την χειραψία Ομπάμα Κάστρο πέρα τη συζήτηση του κατά πόσο είναι υποχώρηση τη Κούβας, κατά πόσο έκανε καλά ο Ραούλ Κάστρο του κατά πόσο ο Ομπάμα έπρεπε να πατήσει το πόδι του σε αυτό το χώρτο, το τι χώρτο δεν έπρεπε να το, το κύλησε πέρα από όλα αυτά, εγώ ανοίγω την τηλεόραση του αντένα και βλέπω ένα βίντεο το οποίο ήταν μονταρισμένο, το οποίο έδειχνε, υποτίθεται, το Ραούλ Κάστρο να προσπαθεί να σηκώσει το χέρι του Ομπάμα και ο Ομπάμα να το κατεβάζει. Βλέποντα ολόκληρο το βίντεο στο διαδίκτυο, συνειδητοποιεί ότι ο Ομπάμα πήγε να η αγκαλιά του Ραούλ Κάστρο. Ο Ραούλ Κάστρο το, πήρε το χέρι του, το σήκωσε, τραβώντα το και τότε ο Ομπάμα επιχείρησε να το κατεβάσει. Δηλαδή κυριολεκτικά το δελτίο του αντένα έκανε το crash chart. Λοιπόν, όσοι πιστοί, σήμερα στις 7 η ώρα στο πνευματικό κέντρο γλυκών νερών σε συμβολή των οδών Όθωνος και Σμύρνης, το συνεπλατεία προβάλλει την ταινία, την κλασική ταινία πια, το κουρδιστό πορτοκάλι. Σε ένα στο όχι και τόσο μακρινωμένο, μια ομάδα νεαρών προβέει σε βιαιότητες, βανταλισμούς, κλοπές, βιασμούς. Χωρίς λόγο, ενώ δείχνει να το διασκεδάζει πολύ. Μετά από ένα τυχαίο συμβάν, ο Άλεξ βρίσκεται στη φυλακή όπου διαλέγει να ακολουθήσει ένα νέο σοφρονιστικό πρόγραμμα που επινόησε η κυβέρνηση. Στην ουσία πρόκειται για ένα παυλοφικό πείραμα με πειραματόζωο τον ίδιο. Και ακούτε το soundtrack της ταινίας, το κουρδιστό πορτοκάλι. Και με αυτό το soundtrack σας χαιρετούμε, μείνετε συντονισμένοι στο Πλατεία Ρέντιο, στις 5 η ώρα ακολουθεί η ώρα του κινήματος Δεν Πληρώνω Ενίο Μέτοδο. Γεια σας και εμωμένα. Την παρέτηση του κυρίου Μουζάλα, ο οποίο ε, μπορεί να προέβει, όπω ο ίδιο λέει, ει δόδε συγγνώμη, σε λεκτικό ατόπιμα, αλλά παρά αυτά το θέμα μένει πολύ σοβαρό, είναι για μα πάρα πολύ σοβαρό και επιμένουμε τουλάχιστον από ευθυξία να υποβάλει την παρέτηση του άμεσα. Ξεκαθαρίζω πάντω ότι ανεξάρτητοι Έλληνε, επιμένουμε ότι ο κύριο Μουζάλα δεν έχει την εμπιστοσύνη τη κοινοβουλευτική ομάδα των ανεξάρτητων Ελλήνων του Σε σε πατρίδα πεθάνουμε σημαία του Μεταφέρεται η νέα δημοκρατία ιδεολογικά, δηλαδή στο θέμα τη Μακεδονία. Ο κύριο Μητσοτάκη τι θα κάνει. Θα γνύσει το παλιό ότι θα το ξεχάσουμε τη Μακεδονία σε λίγα χρόνια. Η θέση που έχει πάρει μέχρι τώρα του βουλευτής Είναι μέσα στο σχέδιο ανάγκη, είναι ναι να βρούμε. Στείτε τόνομα για τη Μακεδονία. Στείτε όνομα για τη Μακεδονία. Έλληνες! Η ώρα ήρθε. Ελευθερία και θάνατος. <Τι>, όπως ο ίδιος λέει, ζητώ συγγνώμη. Σε λεκτικό ατόπιμα Ξέρετε το όνομα για τη Μακεδονία Ξέρετε το όνομα για τη Μακεδονία